όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ιωάννου Γρυπάρη, Ποιήματα Δικαιοσύνη. Στο αίμα πλέει ο ήλιος της δικαιοσύνης Του κάκου αν του κράζουν έβγα να Στις πορφύρες μέσα της αυγή γεννάται Της κακία έση κνίσα ο θρέφει Και θυμούς χορτάτος μες τα σκότια γνέφη γέρνει και κοιμάται το βουβό μου πείσμα παίρνω προβασκάνη. Κι ασκητής του κόσμου φεύγοντα την πλάνη, στη σιγή στον πύργο. Γράφω, δεν ξεγράφω. Μοναχός μου εμένα δίπλωμα αντελώνω. Το χρυσό κλειδί του με στερνό μου πόνο ρίχτω με τον τράφο. Κι ο καιρό διαβαίνει ο πετροκαταλήτη, και βροντάει την πόρτα τη κουφή μου σκήτη. Κοσμογυριστάδε. Νύχτο στρατοκόπη, Ήγλυ και φεγγάρια πάνε και γυρνάνε, Του χαμού κοπάδια τρώνε και πεινάνε, στέρφω σκοτόπι. Θα με βρει η στερνή μου η μέρα νεκροθάφτη, Το δικό του μνήμα μόνος του που σκάφτη, Με τα δέκα νύχια. Μόνος του από τότε Που ένιωσα στα σπλάγνα μέσα την καρδιά μου, Σα χάρα μου φάδε. Σε τραπέζι γάμου, πόνι να μου τρώτε Με την ψυχη στα δόντια, μόνος μου θα γύρω, Το κορμί το σάπιο, μες το λάκκο, γύρω, Θα πετούν, θα σκούζουν λιμασμένα γρίμια, Κι ίσως μες του χάρου τα κοπάδια ναύρω, Τα πονίχτερό μου, τόνιρο όνειρο, το μαύρο, Σα στερνή βλαστήμια, να μου κράζει σήκω, τον σαλπίγκο νύχι Τη ιεριχός σου ζώνουνε τα τείχη Κάστρο που προσμένει σφαλιστό από χρόνια Κάστρο που έχουν δέσει με γητιές και μάγια Ήρθα να σα ανοίξω με μυρτιές και βάγια Και με δάφνης κλόνια Ο νυμφίος Ο νυμφίος έρχεται Στη σκοτεινιά Που ολογυρά μου απλώνει Τρέμει θαμπότασιμο καντυλό μου Και εδώ Όπου ασυντρόφιαστη και μόνη Αποτραβιούμαι Νιώθω να ζυγώνει Το σύγκριο τ' του τρόμου Ιδού ο νυμφίος έρχεται Ο γνουδωτός καντυλοσβήστης πάει Στο φως που τον τραβάει Πάει και πέφτει Φάντασμα καλοθύμη το περνάει, Μ' ανάλαφρον ανάσυρμα και πάει Και πνίγεται στα βάθη ενός καθρέφτη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, Με νήμανε μοκλώστινο η αράχνη, Της έγνοιας πλέκει στην καρδιά μου δείχτη. Σαν κάποιο χέρι κρούσταλο μου ψάχνει, Τον σπλάγνων μου τα σπλάγνη Μα ούτε άχνη μου δεάνε πνιά γρικάω το μεσανίχτη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται και σφαλιστά τα μάτια μου σκεπάζω με τα χέρια μου και κρύβω το κεφάλι βαθιά στο προσκεφάλι και κοιτάζω τ' ανάερο που δεν τρομάζω στα βάθια της ψυχής μου να προβάλλει. Ιδού ο νυμφίος έρχεται πάσα στιγμή που ζει την πάσα ημέρα την έγνοια την ανικαστή μου οπόθε Λυθένοντας μου κρυφολές, καρτέρα, ναηδείς, λυγνίζοντας τον ίσιο αγέρα, πέρα τις πίκρες, τη χαρά σου εδόθε. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Έλα, εκλεκτέ, σφιχτοπερίπλοκέ μου, η ελπίδα μου και η γλυκά παντοχή μου. Έλα, εκλεκτέ, που ακαρτεράω και πιέ μου, ροδέμνοστε και παγκαλόμορφέ μου, στη φούχτα μου εδώ μέσα. Την ψυχή μου. Τη γενναία. Πε μα του πόνου που πε και ξανά πες. Με μοίρανε στα σπαργανά μου η μοίρα να τραγουδάω τι στήρε τη αγάπε και τα καρπαφιλιά να κλαίω τα στήρα. Πέρα από μένα δεν θα ξαναζήσει η αρχαία μα γενναία πάπη προπάπη. Και πάντα με στορόδινο μεθύσι θα πνίγω μόνο τη στερνή μου αγάπη. Κι έσωσα πρώτο όπου σώνει ο δρόμο που η θάλασσα είναι κρίτον κόβη, η μαύρη τη τρίτη γενεά μου ο κληρονόμο. Το ξένο κρίμα μου άφτεγο δεθάβρη. Δε θαναζώ Δεν θα αναζωω. σε μια βαθιά γωνιά του αίματό του να του τριγάω τον πρώτο ανθώ της νιώτης, σαν το κρυφό σκουλίκι πόθου αρρώστου. Σόνος τερνός εκεί που σώνει η στράτα, που εμπρός το δάσος άβατο την κόβει. Μέσα θρυνούν τα νόφελα τα νιάτα και των τελείων θανάτων κλαίνει φόβη. Άχνες, ιστερικές νύφες, παθιάρες, που με τον όθο φως της ζει η σελήνη, Στενάζουν στις κλαψάρες των κυθάρες Το μυρολόι της γενεάς που σβήνει. Σόνος τερνός, μαζί μου σώνει η μέρα, Κιδισμικές καλούν τη νύχτα νάρχη. Ήσκυθολοί κι ανήσυχοι από πέρα, Τον πρώτο οι απόγονοι ακλουθούν γενάρχη. Όλοι τους, με ένα γέρα μαθημένο, Στα ίδια χειμένο τα μιας ίδια γύρου, Σαν να μου λένε δε θα ξαναγένω Βουβή το θρήνο θρήνοδουν του ακλήρου Σώνος τερνός εκεί όπου σώνει η βρύση Που πότισε τις γόνιμες της μάνες Παίρνω και κλαίω στις γενιά τη δύση Τις Άγονε αγάπες μας, τις στήρες Ώρα θλίψεως. Είπε η αδερφή μας. Σιγοβρέχει μια πίκρα στην καρδιά μου. Νιώθω ένα χέρι να μου δένει. Απόψε κόμπο την καρδιά μου και δεν κρατώ τα δακρυά μου. Λιώνει το αστέρι των βοσκών με στον υγρό ουρανό. Την πάσα ανάσα τους κράτουν τα δέντρα στο βουνό. Μου πνίγει την καρδιά βαριά Σαν άρθου μυρωδιά και αντιλαλή Μέσα στις μνήμης μου τα βάθια Παλιός σκοπό για κάποια μάτια Που ψιλοψυχαλίζουν Και μέσα στο ψυχαλίσμα φρεγάδες αρμενίζουν Κύπα, αδερφή μας Μας βαραίνει η ώρα της θλίψεως Που μας θρέφει μόνο με ανάμνησες παλιές Μα που αρχίζαμε ξυπνή και σώναμε υπνωμένοι, ποιος θα το ξαναπεί Στην ώρα των ώρων; κρένει με αρχαίες παρηγοριές Κι είπε η αδερφή μας, πες να πούμε τους πόνους που πονούμε Την νύχτα απόψε, η θλίψη της μανάστησε η τρανή, τη θλίψη μας σαν να είχε μελετήσει. Την νύχτα απόψε, ανοίξανε η έβδομη ουρανή και πόντισε νερό κατακλίσμος τη χτίση. Στα σκοτεινά εξεχύλησαν των θλίψεων οι πηγέ. και χύθηκαν οι κρατημένοι ηθρίνοι και ελπίδα πια δεν έμεινε για νέες αυγές, τη νύχτα που είπες η στερνή πως θα είχε μείνει. Μα έδωκε και ξημέρωσε η ανέλπιστη αυγή και στη δροσιά του απόβροχου λουσμένη σαν πεντοβολά και αναγαλιάζει γη όσο χρυσό ο θρίαμβος του ήλιου προβαίνει. Στο μυριοθορυβούμενο κυλιόβολο γυαλό οι ναύτες τα πανιά των πλοίων ανοίγουν και οι φαντάζουν τάρμενα στο κύμα το ψηλό, πως πρίμα καρτερούνε τον καιρό να φύγουν. Πώς μας πλανεύει το όνειρο της ευτυχίας ξανά, σαν να ήταν μια φορά να μας γελάσει. Σε νέα ταξίδια μας καλούν τα πλοία, στα γαλανά, τα κύματα, που να ήπιαν φως και έχουν χορτάσει. Κι αν τα κρατούν οι άγκυρες τάρμενα εκεί στη γης, κι αν τα τιμόνια στη στεριά βγαλμένα, κρυφή λαχτάρα επέρασε τα βάθη της ψυχής κι ανατριχιάζουν τα φτερά τα διπλωμένα. Κύρθε και στάθη η μια ψυχή σ' απόψηλη κορφή και τις υγιές φτερούγες δοκιμάζει, ξεχνώντας που τη λάβωσε ψυχή πικρή αδερφή τα στροπελέκι το παλιό και το χαλάζει.